Το περασμένο Σάββατο το θέμα το οποίο μας πρόσφερε το Ιερό Κείμενο των Παριμιών του Σολομόντος και συγκεκριμένα ο 31 και ο 32 στίχος ήταν στίχος στίχη με θέματα θα λέγαμε παράξενα για το σημερινό κόσμο για τη σημερινή νοοτροπία του κόσμου και είναι παράξενα τα θέματα διότι ο κόσμος όπως το ξέρουμε και το βλέπουμε έχει πολύ αμβλυνθεί το θρησκευτικό του και ηθικό του αισθητήριο έχει πλέον αχριστευτεί αν όχι τελείως σε μέγιστο όμως βαθμό και γι' αυτό σήμερα πλέον στους περισσότερους η φωνή του Θεού ακούγεται περίεργη ακούγεται δύσκολη ακούγεται ακραία ακούγεται μεσαιωνική έτσι όπως συνήθως ακούτε κι εσείς να λέει ο κόσμος για την πραγματική εκκλησία και όχι για αυτή την εκκλησία που θέλει να βαριστάνει τη μοντέρνα Είδατε όλοι χαρακτηρίζουν σήμερα τη φωνή των πιστών χριστιανών, των ορθοδόξων πραγματικά χριστιανών ως φωνή ακραία, ως φωνή εξτρεμιστική, ως φωνή η οποία δεν βρίσκει ανταπόκριση πλέον στους σημερινούς ανθρώπους. Και το ερώτημα που γεννάτε είναι τι μας ενδιαφέρει να μείνουμε πιστοί στο Λόγο του Θεού ή να χαλάσουμε το Λόγο του Θεού προκειμένου να έρθουν κοντά μας άνθρωποι και εδώ αναφανδών και χωρίς καμία Επιφύλαξη, σας λέγω να μείνουμε κοντά στο Λόγο του Θεού και ας μην μείνει κανένας κοντά μας. Κανέρα. Δεν έχουμε διάθεση να μαζέψουμε κόσμο εμείς γύρω μας. Εμείς δεν είμαστε Θεοί ούτε είμαστε ιδρυτές της Εκκλησίας. Εμείς είμαστε όργανα της Θείας Χάριτος και σαν όργανα της Θείας Χάριτος υποχρεούμεθα να είμαστε τα ηχεία της Φωνής του Θεού. Υποχρεούμεθα μέσα από τα στόματά μας να ομιλεί ο Κύριος και όχι να ομιλούμε εμείς τη γλώσσα που μας αρέσει νομίζοντας ότι θα εντυπωσιάσουμε και θα τραβήξουμε ανθρώπους κοντά μας. Εάν κάνεις κάτι τέτοιο μπορεί κάποια στιγμή λαοφιλείς να γίνεις. Θεοφιλείς όμως δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ. Μπορεί κάποια στιγμή με αυτά που λες εσύ ο ιεροκήρυκας, εγώ ο ιεροκήρυκας εάν είναι δικά μου εφευρήματα μπορεί ο κόσμος να με λατρέψει, να με πάρει στον νόμο να με κηρύξει αρχηγό Όμω για το Θεό θα είμαι μισητό, διότι παρεποίησα το λόγο του Θεού, παρεχάραξα τι εντολές του, ετόλμησα να μετακινήσω όχι απλώ ένα ιότα ή μια κεραία από του νόμου που ο κύριο απαγόρευσε, αλλά να κάνω μεγάλη χαλάστρα μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο και γενικά στα Ιερά Κείμενα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αγαπητοί μου αδελφοί παρόλη τη δυσκολία που έχει σήμερα ο κόσμος να ακούσει λόγων Θεού εμείς εδώ επιμένουμε επιμένουμε μόνο για να ακουστούμε, όχι για να μαγνητήσουμε. Επιμένουμε μόνο να ακουστεί η φωνή μας και να ακούγεται η φωνή μας, που είναι φωνή Κυρίου. Θέλουμε μόνο να μάθει ο κόσμος και να ακούσει ο κόσμος την αλήθεια. Θέλουμε μόνο οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους τα σπέρματα της αληθείας που ο κόσμος του 2009 και του 2010 που έρχεται κοίταξε να αχρηστεύσει αυτούς τους σπόρους εμείς επιθυμούμε, προσπαθούμε, θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανούς αυτούς τους σπόρους και να φέρουμε στην ενθύμηση τη δική σας αλλά και τη δική μας γιατί όχι να φέρουμε τις αλήθειες αυτές που πλέον έχουν περιθωριοποιηθεί και οι οποίες πλέον έχουν πάυσει να ακούγονται ακόμα και από τα πιο επίσημα εκκλησιαστικά χείλη <κυρίζει> γι' αυτό να το λόγο σε μας εδώ ο λόγος που είπαμε προχθές δεν ακούγεται παράξενος και περίεργος είναι ο λόγος της αληθείας είναι ο λόγος του Χριστού και όπως έχουμε πει και σας έχω εγγυηθεί αυτός ο λόγος θα ακούγεται όσο τουλάχιστον επιτρέψει ο Κύριος να είναι ανοιχτή αυτή η αίθουσα και να μην το πάρω προσωπικά, να μην πω ότι όσο θα ζω κι εγώ που αυτό είναι αυτονόητο αλλά θέλω να πιστεύω ότι και άλλοι όσοι θα έρθουν να αντικαταστήσουν εμένα σε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να φύγω Πιστεύω ότι και αυτοί θα βαστίξουν το λόγο της αληθείας διότι αυτός ο σύλλογος γι' αυτό ευθιάχτηκε να είναι πάντοτε ο αγωνιστικός και ιεροαποστολικός σύλλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τι μας είπε προχτές το ιερό κείμενο. Μας εμίλησε για τους γέροντες. Μας εμίλησε για τα γηρατιά. Κάποτε κάποιοι πολιτικοί εκμεταλλεύτηκαν τα γηρατιά γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι και εκεί υπάρχουν κάποιοι ψήφοι και μίλησαν για περήφανα γηρατιά και μίλησαν για αθάνατα γηρατιά. Αυτά τα γηρατιά όμως που πολλές φορές τα στριμώξανε στους δρόμους και τα ξυλοκόπησαν, γιατί έτσι επέβαλε η δημοκρατία τους. Εδώ ο Κύριος μας μιλάει για γυρατιά, όχι όμως διότι αποβλέπει σε ψίφους, όχι διότι αποβλέπει σε κέρδος, μιλάει για τα γυρατιά όπως πρέπει να είναι τα γυρατιά όπως οφείλουν να είναι οι γέροντε, και όπως ο Κύριος επίησε τη γεροντική ηλικία αυτό σημαίνει ότι το γύρας η γεροντική ηλικία είναι φτιαγμένη από τον Θεό με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να τιμούνται οι γέροντες. Αλλά και όλες οι ηλικίες. Και η ηλικία του μικρού παιδιού, και η ηλικία του εφήβου του νέου, και η ηλικία του νέου που παντρεύεται, και η ηλικία του μεσήλικα, και η ηλικία του γέροντα, να έχουν κάθε μια τη δική της αξία πολύ περισσότερο όμως η ηλικία του γέροντα του γέροντα ο οποίος σήμερα δυστυχώς πάβει να υπάρχει και πάβει να υπάρχει διότι όχι διότι η ηλικία των ανθρώπων δεν φτάνει στα 60 και στα 70 και στα 80 χρόνια διότι εκεί πλέον είναι η γεροντική ηλικία αλλά διότι οι άνθρωποι προσπάθησαν και προσπαθούν να μειώσουν την ηλικία τους προσπάθησαν και προσπαθούν να ολιγοστεύσουν τα χρόνια τους αλλά επειδή αυτό είναι αδύνατον, επειδή αυτό δεν είναι εφικτό στον άνθρωπο, επειδή δεν είναι δυνατόν να λιγοστέψεις τα χρόνια σου, αυτή είναι η πορεία της ζωής και η πορεία του χρόνου, ο άνθρωπος έκανε κάτι άλλο. Προσπαθεί να ωρεοποιήσει το κορμί του, τη σάρκα του, το προσωπό του, ούτως ώστε να μην φαίνεται η πραγματική του ηλικία, αλλά να δείχνει όπως θέλουν να λένε μικρότερος. αδελφοί μου εδώ ο άνθρωπος θα λέγαμε κατά το κοινό λεγόμενον την πάτησε εδώ ο άνθρωπος δυστυχώς έχασε το παιχνίδι που προσπάθησε να παίξει διότι ενώ ο Κύριος προορίζει και προόριζε τα γερατιά να είναι σεβάσμια να είναι σεβαστά να έρχεται ο γέροντας και να σηκώνεται οι νεότεροι να κάθονται οι νεότεροι να μπαίνει ο γέροντας στο λεωφορείο και το λεωφορείο να σηκώνεται ολοόρθιο ενώ έτσι είχε φτιάξει ο Κύριος το γέροντα με τα άσπρα του τα μαλλιά την πωλιά του με τα ροζιασμένα και ρητιδωμένα χέρια του και το πρόσωπό του, να δημιουργεί ακριβώς το αίσθημα του σεβασμού γύρω από το πρόσωπό του. Και όντως έτσι ήταν παλαιότερα. Ο Γέροντας ήταν σεβαστός. Σήμερα πείτε μου εσείς, πού είναι ο σεβασμός στους ηλικιωμένους. Σήμερα απλά δεν υπάρχουν ηλικιωμένοι. Όχι είπα διότι δεν υπάρχουν, αλλά διότι ο κόσμος αρέσκεται να ζει στο ψεύδος και στην εξαπάτηση. Και συνεπώς χάθηκε ο σεβασμός. Και συνεπώς, το γέροντα σήμερα οι νέοι και συνεπώς τον γέροντα σήμερα οι νέοι τον αντιμετωπίζουν ως ίσως προς Και συνεπώς τον γέροντα σήμερα οι νέοι τον αντιμετωπίζουν... Θα λέγαμε αδελφικά Του μιλούν στον ελληνικό. Τον πλησιάζουν και τον χτυπούν δίθεν φιλικά στην πλάτη Και εκείνος τρέμει Και κοντεύει να πέσει με το χτύπημα Του δείχνουν δήθεν Αγάπη Την κακώς νοούμενη αγάπη Την αγάπη εκείνη που εξισώνει που δεν είναι όμως αγάπη διότι η αγάπη κυμαίνεται η αγάπη πολλές φορές είναι αυστηρότητα προς τους μικρότερους η αγάπη πολλές φορές προς τους ίσους μας είναι ειλικρίνια και η αγάπη προς τους μεγαλύτερους είναι σεβασμός εξισώσαμε τους πάντες και η αγάπη μας έχει γίνει απλώς ούτε καν ίσως προς ίσον. η αγάπη μας είναι ψευτοαγάπη απλώς κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον και βλέπει σήμερα το γέροντα να νεάζει να παριστάνει το νέο και η Αγία Γραφή αυτόν τον γέροντα τον ονομάζει ηρωνικώ παλίμπεδα. Δηλαδή τον ονομάζει ηρωνικά με την ονομασία εκείνη που ουσιαστικά κατηγορούνται τα γερατιά. Είναι ο παλιμπεδισμό, δηλαδή το να θέλει ο γέρο να ξαναγίνει παιδί και βλέπεις την ηλικιωμένη να φοράει παντελόνι και βλέπεις την ηλικιωμένη να σηκώνει τα φουστάνια της και βλέπεις την ηλικιωμένη να φοράει σόρτ και βλέπεις τους ηλικιωμένους να βάθουν τα κεφάλια τους και βλέπεις τους ηλικιωμένους να γίνονται αστείοι μπροστά στους νεότερους και εκείνοι απλώς να βλέπουν και να κοροϊδεύουν. Με πολλές φορές εδώ γιατί δεν μας ακούν οι νέοι. Πιστεύω τα παίρνετε, τις απαντήσεις σας τις παίρνετε. Πού είναι η σοφία του γέροντος για να ακούσει ο νέος. Πού είναι ο φωτισμός του γέροντος, αυτός ο φωτισμός που υπήρχε παλαιότερα. Που ο γέροντας ομιλούσε και ο νέος στεκόταν όρθιος μπροστά του. Με σκυμμένο το κεφάλι. Πώς να ακούσει ο νέος όταν εσύ σήμερα προσπαθείς και εσύ να γίνεις νέος. Πώς να σε ακούσει. Πώς να σε σεβαστεί. Πώς να φτάσει η φωνή σου μέσα στα έγκατα της καρδιάς του. Και να τον ταρακουνήσει και να τον κάνει άλλον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Και αυτό έρχεται πλέον αγαπητοί μου αδελφοί ως ράπισμα στη σημερινή εποχή ράπισμα προς όλους μας ράπισμα προς τους γεροντότερους που από μόνοι τους έχασαν την αξία τους και το σέβαστος, αλλά ράπισμα και προς τους νεότερους οι οποίοι πλέον ξέχασαν τι σημαίνει πατέρας τι σημαίνει μητέρα τι σημαίνει ηλικιωμένο που μπροστά του θα έπρεπε να γονατίζει και να φυλεί τα χέρια τους Αυτά που ζήσαμε εμείς στην ηλικία την παιδική μας δυστυχώς αδελφοί μου αυτά πάνε περίπατο αυτά χάθηκαν και σήμερα ο άνθρωπος απλά ζει στη μετριοπάθεια ζει στη μετριότητα ζει έξω και μακριά από το Ευαγγέλιο και απλώς συμβιβάζεται με το ότι ζει ότι ανασαίνει. και έτσι πλανάται και έτσι περιμένει το θάνατο και ο θάνατος φυσικός φυσικά ήδη έχει έρθει για αυτόν είναι ο θάνατος που κρατάει τον άνθρωπο πλέον ξερό, ακίνητο νομίζοντα ότι τα έχει όλα αλλά δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος πλέον ζει Στη μετριότητα που του προσφέρει η σημερινή ζωή για να μην πω στην κατοτερότητα της σημερινής ζωής και η οποία ζωή αυτή η ζωή ποτέ δεν πρόκειται να είναι ούτε αρεστή στο Θεό αλλά ούτε και ωφέλιμη για τον ίδιο που την ζει. Αυτά είπαμε προχτέ ομιλώντας για τους γέροντες και σας έδειξα και παραδείγματα σας έδωσα να δείτε και να καταλάβετε πόσες ζούσε στην αρχαία Ελλάδα ο γέροντας σας έδειξα στη Σπάρτη το γέροντα που συνεκλώνησε ολόκληρο το στάδιο που γίνονταν οι αγώνες σας έδειξα στη Ρόδο το γέροντα Θεαγόρα που οι γοί του τον δόξασαν και τον τίμησαν μετά την επιτυχία τους στους αγώνες που εγίνονταν εκεί. Και θα σας θυμίσω μόνο την τελευταία φωνή του Διαγόρα, ο οποίος βρισκόμενο στι αγκαλιές και στους ώμους των παιδιών του, που τον περιέφεραν γύρω από το στάδιο, είπε εκείνο που έμεινε πλέον στην ιστορία, ότι Δία σε ξεπέρασα στη δόξα. Διότι όντως δόξα είναι ακριβώς αυτό. Το παιδί να αναγνωρίζει το γέροντα, να ξέρει περί πρόκειται, να καταλαβαίνει την αξία του, να εκτιμά την αξία του, να ξεπληρώνει όσο μπορεί αυτή την αξία στο μεγάλο ευεργέτη του που είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Για θυμηθείτε την εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Πού είναι αυτή η εντολή σήμερα؟ Πού βρίσκεται αυτή η εντολή μόνο γραμμένη στην Αγία Γραφή είναι στην Παλαιά Διαθήκη και πλέον στην εφαρμογή ήδη έχει χάσει την αξία της. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου τι σημαίνει. Σημαίνει ξέρεις τι. Εκτίμησε. Τίο. Το τίμα είναι εκ του τίο. Το τίο λοιπόν σημαίνει Εκτιμώ, Μετράω. Μετράω τι έχει κάνει ο πατέρας μου και η μάνα μου για μένα. Και είμαι διαρκώς οφειλέτης και υπόχρεος απέναντί τους. Αλλά αυτή την αξία οι μεγάλοι οι γέροντες θέλησαν να την αποβάλουν μόνοι τους από πάνω τους. Και αυτό είναι η τραγική τους δυστυχώς κατάληξης. Αυτά λοιπόν είπαμε συνοπτικός το περασμένο Σάββατο. Και ερχόμαστε τώρα στον τελευταίο στίχο. Περίεργος και αυτός. Το θέμα που μας προσφέρει περίεργο. ακαταλαβίστικο στη σημερινή εποχή. Θέμα το οποίο... Οι άνθρωποι το ξέρουν, το γνωρίζουν, αλλά δεν τον βιώνουν. Διότι ο άνθρωπος σήμερα είναι ο ατομιστής άνθρωπος. Ο άνθρωπος σήμερα είναι ο εαυτούλης του, που πέρα από τον εαυτό του δεν μπορεί να δει τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος ο σημερινό είναι ο πλούσιος της παραβολής της περασμένης Κυριακής, θυμάστε το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής, του Πλουσίου και του Λαζάρου, είναι ο πλούσιος εκείνος που νομίζει ότι είναι όλα δικά του. Και δίπλα του δεν υπάρχει συνάνθρωπος. Και δίπλα του δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος αισθάνεται ο σημερινός άνθρωπο ότι μόνος του ζει επάνω στη γη και ότι ο άλλος ας πάει να κουραστεί, έτσι λένε Α πάει να εργαστεί, αν θέλει να φάει εγώ δεν του δίνω για να δούμε λοιπόν περί αυτού του θέματος σήμερα ο λόγος περί του θέματος των πλουσίων και τις ελεημοσύνες γενικώς και πιστεύω αγαπητοί μου αδελφοί με τα λόγια που θα ακούσουμε θα ανακαλέσουμε πολλά πράγματα από αυτά που ήδη πιστεύουμε mm. πιστεύω ότι θα πάρουμε πίσω πολλές θεωρίες δικές μας ανόητες θεωρίες που προσπαθήσαμε να τις βάλουμε υπεράνω του νόμου του Θεού και να κινούμαστε μέσα σε αυτές Διαβάζω λοιπόν τον τελευταίο στίχο του 16ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος με τον οποίο και λίγη τελειώνει το 16ο κεφάλαιο και με τη χάρη του Θεού από την άλλη ομιλία μας το επόμενο Σάββατο θα αρχίσουμε πλέον το 17ο κεφάλαιο. Τι λέγει. Είναι ο 33 στίχος Οι κόλπους επέρχεται πάντα της αδίκης». Οι άδικοι λέει «Μαζεύουν όλο τον πλούτο». «Τα μαζεύουν όλα». Άρα ομιλεί για του πλούσιους. Τους οποίους όμως όπως βλέπετε δεν τους λέει πλούσιους, αλλά τους λέει άδικους. Διότι ο πλούσιος όντω είναι άδικος. Διότι ο πλούσιος όντω είναι κακός. Αισθάνομαι ότι κάποιοι θέλουν να φωνάξουν. Κάποιοι που ενδεχομένως έχουν κάποια χρήματα στην άκρη. Αισθάνομαι ότι κάποιοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Γιατί κακός ο πλούσιος. Μήπως και έκλεψα. Μήπως και αδίκησα, μήπως και ο πλούτος που βρίσκεται στα χέρια μου βρίσκεται μέσα από παρανομίες που έκανα και εγώ δεν θα απαντήσω και δεν θα απαντήσω διότι θα αφήσω να απαντήσουν σιγά σιγά οι λόγοι του Κυρίου και να απαντήσουν προπάντων τα Άγια Λόγια της Αγίας Γραφής. Και θα ξεκινήσω από το παράδειγμα το ίδιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και θα πάρω ένα στίχο από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου ο οποίος λέγει ο Θεός λέγει πλούσιος όν Ακούς, ο Θεός πάντοτε είναι πλούσιος. Ο πλουσιότερος. Έχει τα πάντα. Δεν έχει ανάγκη από μένα. Δεν έχει ανάγκη ούτε να Τον ταΐσω, ούτε να Του δώσω. Εγώ έχω ανάγκη από το να Του δώσω. Εγώ θα κερδίσω δίνοντάς Του του Θεού. Εγώ θα κερδίσω μπαίνοντας στην επλησία και δίνοντας την προσφορά μου, το χρήμα μου, οτιδήποτε να πάρω το κερί μου, να προσφέρω το κερί μου. Δεν ωφελείται ο Κύριος. Ο Κύριος δεν τα έχει ανάγκη τα λεφτά μας. Όλα δικά Του είναι. Ο Θεός πλούσιος όν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, διημάς επτώχευσε. Τα για θυμίσου πως κατέβηκε ο Κύριος από, την, από τον ουρανό στη γη Πως ήρθε εδώ πως ενεφανίστη στους ανθρώπους Πως έζησε επί 33 χρόνια αναμεσά μας Έζησε ως πλούσιος Έ, Έζησε ως ο κατέχων διότι είναι ο κατέχων Εμείς δεν είμαστε κατέχοντες Εσύ σήμερα έχεις αλλά αύριο δεν έχεις Εσύ σήμερα έχεις αλλά πεθαίνοντας δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου έτσι έλεγε κάποιος ιερέας φιλοσοφών παλαιότερος εδώ στην Πάτρα είχε γράψει απένα, απέξω από το σπίτι του κάποια ριτά και έλεγε το σπίτι το που βλέπετε λέει χτες ήταν του πατέρα μου σήμερα δικό μου αύριο του παιδιού μου μεθαύριο κανενός και αυτή είναι η αλήθεια για φαντάσου σπίτια που κάποτε θεωρούσες δικά σου που άλλαξες εντομεταξύ σπίτια που έχουν βρεθεί, που έχουν περάσει σε τι νοσχέρια είναι, είναι αυτή τη στιγμή Για φαντάσου πόσε περιοσίες νόμιζαν οι άνθρωποι ότι έχουν και όμως ήρθαν σεισμοί, ήρθαν καταποδισμοί ήρθαν απαλωτριώσεις, ήρθαν πυρκαγιές δεν έμεινε τίποτα <κυρίζει> Πού είναι το δικό σου και το δικό μου λοιπόν Για φαντάσου πόσοι νόμιζαν ότι έχουν χρήματα και καταλιστεύτηκαν και έπεσαν από τη μια στιγμή στην άλλη από τον πλούτο στη φτώχεια στην εξαθλίωση για φαντάσου πόσοι άνθρωποι είχαν τεράστιες περιουσίες και ήρθαν οι ποταμοί και ήρθαν οι άνεμοι και ήρθαν οι βροχοί και εσάρωσε την περιουσία τους μέσα σε δευτερόλεπτα και έμειναν σχεδόν με τα ρούχα που φορούσαν Πού είναι ο τόπος σου, ο δικός σου ο τόπος. Πού είναι ο χώρος σου, ο δικός σου ο χώρος. Πού είναι τα λεφτά σου. Σήμερα τα έχεις, αλλά δεν ξέρεις αν θα είναι ακόμα δικά σου. Ο Κύριος λοιπόν, ο πλούσιος, δείμασε πτώχεψε. Να το πρώτο παράδειγμα γιατί θα πει κάποιο θα σας ερωτήσω εγώ κακό ήταν ο Χριστός να έρθει σαν πλούσιο εδώ στον κόσμο περιμένω την απάντησή σας πείτε μου παρακαλώ περιμένω την απάντησή σας πως θα τον προτιμούσατε το Χριστό πλούσιο ή φτωχό πείτε μου <συρκοί> <συρκοί> φτωχό Βεβαίω <συρκοί> φτωχό γιατί ο φτωχός είναι εκείνος που αξίζει τους φτωχούς πλησίασε ο Κύριος, τους φτωχού ανεζήτησε, από τους πλουσίους έμεινε μακριά. Σε πλούσια αυλή δεν πήγε, σε πλούσιο σπίτι δεν μπήκε περπα... δεν μέσα. Ήταν ο άνθρωπος της φτωχολογία, ήταν ο θεάνθρωπος της στόχιας, ήταν εκείνος που επένεσε τη φτωχή χείρα που έδωσε το δίλεπτο στην ελεημοσύνη τη. Δεν ασχολήθηκε με το τι έδιναν η πλούσιοι ποτέ δεν ασχολήθηκε ασχολήθηκε όμως και είπε ότι αυτό που έκανε η χείρα θα γραφεί και θα μείνει στους αιώνας όπως και έμεινε στους αιώνας ως γραπτόν της Αγίας Γραφής και αυτό είναι η ελεημοσύνη που έκανε εκείνη η φτωχιά χείρα και αύριο θα ακούσεις για άλλη φτωχιά, για άλλη ταλέπορη που επήγε γυναίκα άρρωστη 18 χρόνια αιμορροούσα και άγγιξε το ημάτιον του Κυρίου και πήρε τη θεραπεία της Πλούσιος δεν βλέπει εύκολα κοντά στο Χριστό οι πλούσιοι δεν έχουν Χριστό οι πλούσιοι δεν έχουν Θεό Θεός τους είναι το χρήμα Θεός τους είναι η γη, το χώμα Θεός τους είναι η περιουσία τους Μα θα μου πεις, έχουμε, έχουμε, έχουμε πλούσιους Αγίους, έχουμε. Για πείτε τον μου, ποιος είναι. Άγιος σας πω, με βιαζόστε, έτοιμοι είστε βλέπω. Τις εξαιρέσεις τι έχετε κάνει κανόνα, τι έχετε βάλει στη γλώσσα σας, περιμένοτε. Για να το δούμε. Ποιος είπατε είναι, ο Άγιος Βασίλειος. Τα έδωσε όλα. Τα έδωσε, άρα ήταν αυτοκός. Άρα ήταν φτωχός Άρα ό, Άρα ό, Άρα Για να σωθεί έγινε φτωχό. Ο Μέγας Αντώνιος Πάμπλουδος Η Αλεξάνδρια όλη δικιά του πλέον, Έγινε φτωχό, Τα πούλησε όλα Τα έδωσε στους φτωχού, Σε ηλικία 17 χρονών Ο Αβραάμ έγινε φτωχός έζησε ως φτωχός παρότι είχε τα πάντα δεν αγιάστηκαν ω πλούσιοι αγιάστηκαν ω πτωχοί η βασίλισσα Όλγα βασίλισσα ζάπλουτη για διάβασε όμως τη ζωή της να δεις ποιο ήταν το ρούχο της απ' έξω μπορεί να φόραγε χρυσά μέσα όμως φόραγε τρίχας καμίλου σαν τον πρόδρομο και όταν πέθανε το κορμί της ήταν όλο μία πληγή. Πέθανε ω χιά. Ο Ιώβ ήταν πλούσιος. Αλλά είδε όταν ήρθε η φτώχεια έδειξε ότι είναι πλέον μακριά. Ανεξάρτητος από τα υλικά στοιχεία. Ο Θεός μου τα έδωσε λέγει ο Θεός μου τα πήρε. Να είναι ευλογημένο το όνομά Του. Στη Βασιλεία του Θεού πλούσιος δεν παίγει. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το είπε ο Κύριος. Σας θυμίσω τα λόγια του. Yeah. Ευκοπότερον εστί κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος εις ελθίν, yeah. ή πλούσιον εις την Βασιλεία του Θεού εις ελθίν. Το είπα εγώ αυτό. Oh. Δεν είναι η απάντηση που έδωσε ο Κύριος στον πλούσιον εανίσκο που τον πλησίασε και του είπε Κύριε τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών και αφού ο Κύριος του είπε τις βασικές άλλε εντολές μπροστά στη συνέχεια του είπε εάν θέλεις να γίνεις τέλειος είπαγε πόλησον τα υπάρχοντά σου διάδος πτωχής και έξι στις αυρώνεν ουρανό και δεύρω ακολούθημοι Ποιο <Κιος> πήρε κοντά του ο δεν μου λέτε τους φτωχού, τους πήρε πτωχούς αλλά και του ήθελε πτωχού. γιατί βλέπετε εμείς σήμερα οι παπάδες του 21ου αιώνα μπαίνουμε στην εκκλησία φτωχή αλλά μπήκαμε για να πλουτίσουμε και ουέ και αλλημονό μας ουέ και μας σε όλους εκείνους οι οποίοι βρήκαν την Εκκλησία του Χριστού Αγελάδα και μπήκαν μέσα να την αρμέξουν. Ούτε και Στην Εκκλησία του Χριστού θα βείς πλούσιο, αλλά θα βγει απένταρο. Στην Εκκλησία του Χριστού θα βρει πλούσιο, αλλά θα βγει φτωχό, ξηπόλητο. Αυτή είναι η πορεία του εργάτου του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η πορεία του Χριστιανού. Τόσα χρόνια μες στην Εκκλησία δεν διδάχτηκε περιπτωχίας, τίποτα. Και μιλώ όχι σε εσάς φυσικά, αλλά στους εργάτες, τους καθαυτό εργάτες του Ευαγγελίου, που είμαστε εμείς οι κληρικοί. Μπήκες μες στην Εκκλησία ως λιμεώνας για να κατασπαράξεις, να βρεις, να ξεζουμίσεις, να φας. Όχι φυσικά και όμως γι' αυτό σήμερα έχουμε τις τραγικές εκείνες περιπτώσεις των ανθρώπων εκείνων που ξεπέφτουν, χάνουν την ιερατική τους αξία ακριβώς διότι κρεμάστηκαν από τα υγικά πράγματα. ισχύρα αδίκων, εις σκόλπους επέρχεται πάντα της αδίκης. Τα μάζεψαν όλα οι άδικοι. Και είναι κακό αυτό γιατί είναι κακό Γιατί τους λέει αδίκους Το αδίκο είναι βαριά κουβέντα Γιατί ο πλούσιος είναι άδικος Έκλεψε <κοί> Όχι Έκανε κάτι άλλο όμως Και να ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή Ο Κύριος σου έδωσε παραπάνω όχι για να βάλει την τράπεζα όχι για να τρώσει καλύτερα από τον άλλον όχι για να είναι τα παιδιά σου προνομιούχα απέναντι των παιδιών των φτωχών Ο Κύριος σε έκανε πλούσιο για να μοιράσεις τα λεφτά σου να διώσεις και σε εκείνου που δεν έχουν για να υπάρχει η ισότης μεταξύ των ανθρώπων. Για θυμηθείτε τα λόγια του. Βλέπετε δεν σας λέω τίποτα δικό μου. Ο έχουν δύο ο χιτώνας, από δώτοτο μοι Να ισότης τι επιβάλλει. Αυτό δεν είναι η ελεημοσύνη, αυτό είναι η ισότης. Η ελεημοσύνη ξέρετε ποια είναι πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδοση πτωχής γίνε φτωχός εσύ για να πλουτίσει ο άλλος εκείνη είναι η ελεημοσύνη το να δώσεις μισά στον άλλον που δεν έχει αυτό δεν είναι η ελεημοσύνη αυτό είναι ισότης, οφείλει να το κάνεις να γιατί είναι άδικος ο πλούσιος να γιατί είναι άδικος ο πλούσιος διότι αυτά που του έδωσε ο Θεός να τα μοιράσει, αυτό τα κράτησε όλα δικά του. Να γιατί ο πλούσιος της περασμένης Κυριακής επήγε στην κόλαση και μείνεται σε κάποιες λέξεις οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές. Τα λέει το Ευαγγέλιο δεν προσέχουμε εμείς. Εμείς μάθαμε την ιστορία, την ξέρουμε την ιστορία, αλλά η ιστορία έχει αξία όταν μείνει στις λεπτομέρειες και έχεις το παραμυθάκι. Και ποιες είναι οι λεπτομέρειες, απέθανε ο Λάζαρος και τον πήραν οι άγγελοι και τον πήγαν επάνω στα φτερά τους, τον πήγαν εις τους κόλπους του αβράμ. Επέθανε και ο πλούσιο. ο πλούσιος. Τα ακούσατε τι είπε η γελιά. «Και ετάφοι, ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι. Επέθανε ο και τον πήραν οι άγγελοι και τον πήγανε στους κόλπους του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφοι». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αυτό που βλέπουμε σήμερα. «Πέθανε ο πλούσιος, ένας ωραίος τάφος του». Ένα μαρμάρινος, εκεί καλυστός αυτά φτιάξε απ, απ' έξω απ' έξω φτιάξε βάζα, φτιάξε αγαλματάκια φτιάξει... αυτά που φτιάνουν συνήθω οι αηδίες αυτές που γιωμίζουν εκεί τα κοιμητήρια. ένα στρέμμα για να θάψουν ένα πλούσιο απέθανε ο πλούσιος και η τάφη τελείωσε ένας ωραίος τάφος του μήνε αλλά μετά και εν Εκείνη είναι η πορεία του. Και είδες τι λέει. Έλα εδώ να δεις την ισότητα τώρα του Κυρίου. Διαμαρτύρεται. Θέλει να πάει ο Λάζαρο να του βάλει μια σταγόνα. Νερό. Ξεράθηκε λέει το λαρρίκι μου, τη γλώσσα μου. Και τι του λέει η απάντηση. Ο Αβράμ. Όχι. Είδα τι που δεν ξέρεις καλά την ιστορία. Κάτι άλλο λέει τέχνων μνήστητη μνήστητη τι μνήστητη ότι εσύ απέλαυσες εν τη ζωή σου τα αγαθά σου και αλάζαρο ομοίως τα κακά νύνδε ο δε παρακαλείτε σίδε ο δυνάς βλέπεις ποια είναι η πορεία Δικαιοσύνη. Ο Λάζαρος αδικήθηκε, μια ζωή αδικήθηκε. Βλέπετε δεν είχε ίσα δικαιώματα με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είχε ίσα δικαιώματα. Ο πλούσιος ούτε το βλέμμα του δεν έστρεφε για να τον δει να καταλάβει ποιος είναι, να δει τι τραβάει. Οι σκύλοι που είναι ζώα, επήγαιναν λέει και έλυφαν τις πληγές του, επήγον, επήγαν και έλυφαν τις πληγές του να τον παρηγορήσουνε. Πού είναι ο πλούσιος, πού είναι η ισότητα κύριε πλούσιε Ε, αν δεν την καταλαβαίνεις εσύ την ισότητα, θα την φέρει ο Θεός την ισότητα. Και όταν θα έρθει η ισότητα, τότε θα δεις ότι θα ανταστραφούν οι όροι και ενώ εδώ καλοπερνούσες, εκεί εκ των πραγμάτων πλέον θα κακοπεράσεις. Εδιάβασα. σε μια εφημερίδα, αν ενθυμούμε καλώς, ότι ένας πλούσιος, μην γελάστε, ένας πλούσιος στο εξωτερικό, ζάπλουτος, εργέννης μόνος του, έφτιαξε λέει μία βίλα μία βίλα τρία στρέμματα και είχε μέσα 50 καμπίνες 50 καμπίνες ένας ένας και αναρωτιέσαι του κόστισε λέει πόσο του κόστισε 100 εκατομμύρια 200 εκατομμύρια ευρώ ούτε θυμάμαι και λες, για φαντάσου, τι χάνει αυτός ο άνθρωπος. Πόσους μιστούς θα είχε από τον Κύριο, εάν αυτός ο άνθρωπος έφτιανε τη βίλα του με 100.000 ευρώ. Ένα απλό σπίτι. Με 200.000 ευρώ. Και όλα τα άλλα τα οποία είχε προς διάθεση να τα στείλει κάτω στην Αφρική. Ποπα! Τι μισθού θα είχε από τον κύριο αυτός. Που εκεί, ξέρετε, εκεί, ξέρετε. Θα σα πω κάτι. 5 ευρώ το μήνα χρειάζεται μια ψυχούλα για να ζήσει. Δεν θέλει πολλά. Είναι πάμφθηνα εκεί. Με 5 ευρώ το μήνα ζει άνθρωπος. Και δεν υπάρχουν. Ούτε 5 ευρώ. Που για μα, για φαντάσου, να στείλει να ένα πενηντάρι, ένα πενηντάρι να στείλει που το βρίσκει στον δρόμο και δεν σκύβει να το πάρει. 50 ευρώ να στείλει, 50 ευρώ. Για φαντάσου, κρατά έναν άνθρωπο στη ζωή για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. 10 μήνε. Με 5 ευρώ. Τα για να φτιάξει μια βίλα η οποία θα ήταν ουσιαστικά νεκρή όπως νεκρός ήταν και αυτός. Άλλος λέει προχτές προχτές, προχτές δεν πάνε τρεις μέρες που το είπε δύο, τρεις μέρες θα κάνω λάθος. Είπε λέει φτιάχτηκα έχει φτιαχτεί ξενοδοχείο λέει επάνω στο διάστημα ξενοδοχείο και βρέθηκαν λέει άνθρωποι που έκλεισαν θέσεις πόσο νομίζεις Τρία εκατομμύρια ευρώ να πάει για μια η νύχτα να πάει πάνω στο διάστημα. Τρία εκατομμύρια. Σου έρχεται κεφαλικό ή δεν σου έρχεται. Σου έρχεται το αίμα στο κεφάλι ή δεν σου έρχεται. Όχι εσέρα γιαγιά. αυτό που ακούς είπα. Με αυτό που ακούς αν σου έρχεται το αίμα. Αν για φαντάσου τρία εκατομμύρια ευρώ <σίλει> οι άνθρωποι του ακούνε αυτό το αστρονομικό ποσό <σίλει> για φανταστείτε μη μιλάτε <σίλει> για φανταστείτε οι άνθρωποι φτωχούλιδες θα ακούσαν αυτή την είδηση <σίλει> και θα τους έπιασαν τα δάκρυα <σίλει> και θα καταράστηκαν αυτό το, φτώχο, το πλούσιο θα του καταράστηκαν <σίλει> και οι κατάρες τους ακούγονται φτάνουν στα ότα του Κυρίου <σίλει> γιατί έχουν δίκιο Για φαντάσου Να γιατί ο πλούσιος είναι άδικος Να γιατί ο πλούσιος Είναι κακός Διότι νομίζει Ότι μόνο αυτός έχει δικαιώματα στη ζωή Νομίζει ότι μόνο τα παιδιά του Έχουν δικαιώματα στη ζωή Και τα εγγόνια του Τα άλλα τα παιδάκια δεν έχουν δικαίωμα Κάτω εκεί στο Σουδάν Δεν έχουν δικαίωμα τα παιδιά να ζήσουν Για αυτούς τους πλουσίους Θα σας πω μια ιστορία, δυο ιστορίες θα σας πω και με τις δυο θα τελειώσω Είχα γνωρίσει και ήταν σχεδόν οικείο μου πρόσωπο μία η οποία προ μηνών μία φτωχιά γυναίκα η οποία δεν ήταν και πάρα πολύ συνειδητά θρησκευόμενη. Ήταν βέβαια θρησκευόμενη, ε, όπως ο πολιτή ο κόσμος στα χωριά που πηγαίνει στην εκκλησία όποτε μπορέσει, όποτε αδειάσει, ήταν ο άνθρωπος εκείνος που άκουγε πήγε εξομολόγως, τα πήγαινε και αυτή να, να σταθεί στην ουρά δύο-τρεις φορές το χρόνο να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει δύο-τρεις φορές το χρόνο και ούτω καθεξής με αυτή την πνευματικότητα. Την είχαμε στο σπίτι μας για πολλά χρόνια. Κάποια μέρα λοιπόν εκεί που μιλούσαμε μα είπε το εξής «Ακούτε ρε λέει να σας πω, μας έβλεπε εμάς που είχαμε το πνευματικό μας πρόγραμμα σαν οικογένεια εκεί στο σπίτι». Ακούτε ρε λέει να σας πω Εγώ άμα πεθάνω λέει θα πάω στον παράδεισο Εμείς ως δίθεν πνευματικότεροι Τι είπαμε τη λέγαμε θεία Γιατί ρε θεία λέει θα πας στον παράδεισο εσύ τι. Παιδιά είμαστε τη ρωτήσαμε την αφέλεια την παιδική Τι θυμάμαι την απάντησή της και μου δάκρυα στα μάτια λέει εγώ λέει σε τούτη τη ζωή πέρασα την κόλαση mm. για παρετή είπε ο Αβραάμ ε? yeah. εσύ του λέει καλό πέρασες ε κακο πέρασε; το θυμάμαι ακόμα εγώ την κόλασή μου λέει την πέρασα εδώ δεν έχω άλλη κόλαση στην άλλη ζωή δεν, το ξέρω. δεν σε ρώτησα για μη μην μιλάσει. <laughs> Εγώ λέει γιατί, εγώ την πέρασα την, την κόλασή μου. Γιατί πραγματικά είχε περάσει τρομερά βάσανα. Τρομερά βάσανα. Μια ζωή ξύλο έτρωγε εγώ λέει. Μια ζωή από τα παιδιά τη από τον άντρα τη Ταλαιπωρίες. Μια ζωή δάκρυα. Μια ζωή δάκρυα. Εγώ λέει άμα πεθάνω κόλαση δεν θα πάω. Και το έλεγε έτσι με βεβαιότητα. Η δεύτερη ιστορία. Μου έστειλαν στον κομπιούτερ μου, μου έστειλαν ένα email, είμαστε βλέπετε στην εποχή της τεχνολογίας τώρα, ανταλλάσσουμε μηνύματα, γράμματα και λοιπά υλογραφία, μέσω πλέον όχι δεν χρειάζεται να έρθει ο να σου φέρει και αν έρθει τώρα είναι πλέον εξαιρέσεις αυτές όλα τα σπίτια πλέον έχουν αυτή την ηλεκτρονική επικοινωνία και έρχεται το μήνυμα σε δευτερόλεπτα από την Αμερική, από την Αφρική, από πουδήποτε Μέστε λοιπόν κάποιος, κάποιο κάποιο πνευματικό μου παιδί ένα email και μου λέει πάτε ανοίξτε το σας παρακαλώ. Ανοίξτε το. Ήταν ένα βίντεο μικρό. Θέλω μου λέει να το βάλετε να παίξει, να το δείτε. Ευχαριστώ. Πράγματι λοιπόν ήταν έξι λεπτών διάρκειας. Θα ήθελα να το παρακολουθήσετε παρακαλώ αυτό, μακάρι να είχα μια τηλεόραση να σας το φέρω εδώ ή να μπορέσω να φέρω το κομπιούτερ μου να φέρω να σας το δείξω να δείτε για έξι λεπτά θα άξιζε όντως τον κόπο ναι, ναι, ναι, ναι. ακούστε το βίντεο ξεκινάει ως εξή. παίρνετε εκεί κάτω στην κίνα και δείχνει καταρχάς δύο κοπέλες οι οποίε πάνε σε ένα εστιατόριο να φάνε από τα φαγητά που παραγγέλουν φαίνεται ότι είναι ευκατάστατες φαίνεται ότι είναι πλούσιες οι κοπέλες αυτές κάθονται εκεί παραγγέλουν ένα-δύο τραπέζια γιομάτα φαγητά και τελικά λόγω σιλουέτας και λόγω μόδας έφαγαν ελάχιστο και τα πιάτα έμειναν πάνω στο τραπέζι. πλήρωσαν Έφυγαν. και στη συνέχεια πάει τον καρσόνι να μαζέψει τα αποφάγια άδειασε τα πιάτα μέσα στη σακούλα των σκουπιδιών τα έβαλε εκεί ανακατωμένα μακαρόνια, πατάτες, κρέατα ψάρια αυτά όλα εκεί από όλα τα τραπέζα ό,τι έτρωγε ο καθένας η σακούλα γιομισε. τη βγάζει όψο, την πάω στα σκουπίδια τη βάζει μέσα στον τενεκέ ούταν σουρούποσε έρχεται ένας ανθρωπάκος με το ποδήλατο ο οποίο πήγε κρυφά εκεί που είχε τα σκουπίδια, άνοιξε τον κάδο και άρχισε μέσα να κοιτάει τι μπορούσε να πάρει. Έπαιρνε μισοφαγωμένα κρέατα, έπαιρνε μισοφαγωμένα κόκαλα, έπαιρνε πατάτες, ρίζια όλα εκεί καταλαβαίνετε. Μια σούπα μέσα εκεί μέσα στη σακούλα να παίρνει με τη χούφτα και να βάλει σε άλλη σακούλα. Δεν βιάζεστε αν έχετε όρεξη να κλάψετε να κλάψετε στο τέλος αφού γέμισε τη σακούλα τη δικιά του τη βάζει πίσω στο ποδήλατο και ξεκινάει να πάει στο σπίτι του μόλις πάει στο σπίτι του εβγήκαν κάτι πεδάκια, αγγελάκια όχι πεδάκια. Μαυρούλα, έτσι σκουρόχρωμα όπω είναι και το χρώμα των Κινέζων, όλο γέλιο, όλο γέλιο. Ξυπόλοιπα, βρώμικα, τρέχαν τον αγκαλιάζανε, τον ρωτούσανε τι έφερε, τι έφερε, και μόλι επήρε τη σακούλα και την άνοιξε, την έβαλε μέσα σε ένα γουβά και την άνοιξε ένα θέμα φοβερό. Γύρω γύρω στο γουβά όλα με το κεφάλι μέσα. Όχι με τα χεράκια τους, με το κεφάλι μέσα. Ήταν βαθύς ο γουβάς και είχαν πέσει από τη μέση και πάνω ήταν όλα σκημένα μέσα στο γουβά. και αρχίσανε και με τα χεράκια τους και τρώγανε αυτά και βγαίνανε ψηλά γελάγανε αυτό, έτρέχανε τα μακαρόνια έτρέχανε τις πατάτες από εδώ τα ζουμιά πάρα... <Κι <Κι> και λίγο αργότερα τα μαζεύει ο πατέρας η μάνα, να κάτσουν να φάνε τους έβαλε τα πιατάκια τους κάθισαν και οι ίδιοι. και τους έβαλε το φαγητό μέσα στα πιάτα με το χέρι τη. δεν μπορώ να συνεχίσω μπορείτε να κλάψω. όδελφο με τη συνέχεια που θα σας πω μόλις έβαλε το φαγητό στα πιάτα το μικρούλι ήταν πεντέξι παιδάκια το μικρούλι απλώνει το χεράκι του μέσα στο, μέσα στο πιάτο και πιάνει ένα κόκαλο και το βάζει στο στόμα και υπάρχει και ο πατέρας πώς να μην πάνε στον Παράδεισο αυτοί άνθρωποι πώς να μην πάνε στον παράδεισο; πείτε μου ο πατέρας παρακαλώ παρακαλώ παρακαλώ έχετε δάκρυα κλάφτε σας παρακαλώ κλάφτε ο πατέρας του κάνει του δίνει μία στο χέρι και του λέει: Προσευχή για τα αποφάνια! Προσευχή για τα αποφάνια, αδελφοί μου! Προσευχή. Στο ευρώ δεν με νοιάζει που στον κάνανε. Δεν μετράω αν είναι ορθόδοξη ή καθολική. Ούτε ο Χριστό το μετράει αυτό. Μία του δίνει στο χέρι του και αμέσως του κάνει <συμή> την προσευχή μας. <συμή> Είδατε ποτέ κάτι τέτοιο εδώ <συμή> που τα έχουμε όλα. Γιατί να μην πάει ο φτωχό στον παράδεισο, λοιπόν. Γιατί να μην πάει ο φτωχό στον παράδεισο. Ο που για το αποφάει του άλλου, του πλούσιου θα ευχαριστήσει το Θεό που άλλος το ξέρασε από το στόμα του. Και το πήρε αυτός και το τρώει. Γιατί άδικο θα ήτανε να μην πάει ο φτωχό στον παράδεισο. διότι όπως μου είπε εκείνη η θιά μου εγώ την κολασή μου την πέρασα εδώ στην άλλη ζωή θα πάω στον παράδεισο ο πρώτος μακαρισμός στον Ματθαίο λέγει μακάρι η πτωχή το πνεύματι αλλά ο πρώτος μακαρισμός του Λουκά λέγει απλά μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα η βασιλεία του Θεού όταν λέγει μακάρι η πτωχή εννοεί και τους φτωχού που δεν έχουν την να φάνε και τους φτωχού εκείνους που δεν έχουν τι να πιούν και περιμένουν να ξεράσει ο άλλος για να πάει να πάρει τον εμετό του και να φάει γιατί αυτά έτρωγαν εκείνα τα παιδάκια να γιατί οι πλούσοι είναι άδικοι και να γιατί Οι άνθρωποι της φτώχειας, εκείνοι που κάθε μέρα ζούνε με δύο λέξεις, ζούνε, «Αχ εμού μου, αχ Θεέ μου, αυτές οι λέξεις είναι εκείνους, εκείνες που θα τους οδηγήσουν στη βασιλεία των ουρανών. Αμήν». Με το καλό, το άλλο Σάββατο.